Είμαστε απόλυτα στην τελική ευθεία. Έχει ουσιαστικά γραφτεί και η νομοθετική ρύθμιση. Περιμένουμε στο επόμενο νομοσχέδιο να περάσει είτε ω νομοθετική ρύθμιση είτε ω τροπολογία. Προκειμένου να παραχωρηθεί στο Δήμο Ρόδου ε, η χρήση τη ροδιακή έπαυλη και όχι η κυριότητα. Η χρήση της Αυτό σημαίνει ότι θα διευκολύνει πλέον το Δήμο Ρόδου τι ε, χρηματοδοτήσει προκειμένου να μπορέσει. Να α, πάρει μια χρηματοδότηση και να φτιάξει και τον κήπο και το κτίριο. Ε, να σα ρωτήσουμε κάτι, το κτίριο αυτό ανήκει. Στην ΕΤΑΔ. Τα κείνα τη οποία ε, παραχωρούνται στο υπερταμείο, δεν πιε, παραχωρούνται στο υπερταμείο, μεταφέρεται και αυτά στο υπερταμείο. Αλλά ναι. όπω γνωρίζετε, η, η, πλην των ακινήτων που βρίσκονται στο Ταϊπέζ και είναι για πώληση, όλα τα υπόλοιπα είναι για διαχείριση από το υπερταμείο. Ούτως οι άλλες λοιπόν ε, είτε μπορούν να παραχωρηθούν, είτε μπορούν να ενοικιαστούν, είτε μπορούν να αξιοποιηθούν με κάποιον άλλο τρόπο. Διότι εδώ πέρα υπάρχει και η μεγάλη σύγχυση και το έχω επαναλάβει. Ότι το ΤΑΙΠΕΔ έτσι όπως είχε φτιαχτεί από την προηγούμενη κυβέρνηση ήταν ένα ε, ταμείο το οποίο μόνο πουλούσε και όλα τα χρήματα πηγαίνανε στο χρέος. Το υπερταμείο είναι ένα ταμείο το οποίο... Είναι για την αξιοποίηση της περιουσίας και όχι την πώληση. Υπάρχει και αυτό ω μέσο και η πώληση υπάρχει ω μέσο, αλλά δεν είναι μόνο η πώληση. Το 50% πηγαίνει στο χρέος και το 50% πηγαίνει στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Άρα δεν δε μπαίνει θέμα δηλαδή να υπάρχει εμπλοκή. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Ε, ήδη έχει γίνει, παρά του φαλερικού όρμου, ε, είχε γίνει πριν από λίγο καιρό, είχε γίνει η παραχώρηση του ασύρματου, με την ίδια διαδικασία θα γίνει και η παραχώρηση της ροδιακή Επαλής. Με ακριβώς τα ίδια λόγια.